Είναι ερχόμενοι, μάλλον αύριο όπως ξέρετε, σας το λέω αν δεν το ξέρετε, αλλάζει η ώρα, πάμε μία ώρα πίσω δηλαδή και σας το λέω μην τυχόν και το πρωί κάποιοι πάνε στην εκκλησία παρά ώρα, οι εκκλησία, δηλαδή θα αρχίσουν, θα αρχίσουν αύριο μία ώρα αργότερα κανονικά που λέει η βέβαια το ρολόι μας, αλλά κερδίζουμε μία ώρα. Σήμερα είναι η μέρα μεγάλη, η μέρα χαρμόσυνη, η μέρα δόξης για την πατρίδα μας η μέρα τιμής και ευγνωμοσύνης προς την Υπεραγία Θεοτόκο, την μπροστάτηδα και σκέπη του έθνου Σιμών. Και μόνο που έχω να πω, μετά τη θλιβερή αυτή κατάσταση που βλέπετε ότι βρίσκεται ο τόπος μας και η κάθε μορφή πλέον μέσα στην κοινωνία έχει πάρει δραματική όψη, από όπου και αν την η κατάσταση είναι πλέον απογοητευτική. Θα πω ότι πλέον δεν κινδυνεύουμε από εξωτερικούς εχθρούς, αλλά κινδυνεύουμε μάλλον από τους ίδιους εμάς. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι πλέον κατασκάπτουμε τα θεμέλια του έθνους μας και της κοινωνίας και της οικογένειας, εμείς είμαστε αυτοί που όπως το είπα και το πρωί εκεί που λειτουργήσα στις καμάρε φοβάμαι ότι αν πλέον αντιμετωπίσουμε καινούριε επιδρομές όχι μόνο όχι δεν πρόκειται να πούμε αλλά μάλλον θα είμαστε εμείς οι ίδιοι που θα τα σταδώσουμε οικειοθελώς θα τους τα παραχωρήσουμε όλα. Η κατάσταση είναι αφόρητη, θλιβερή, απογοητευτική οι νέοι πλέον έχουν χάσει κάθε έλεγχο γιατί δεν υπάρχει πίσω από αυτούς ούτε οικογένεια, ούτε γονείς, ούτε διδάσκαλοι, ούτε καθηγητές και τα παιδιά έχουν χάσει εντελώ τον προορισμό του και τον προσανατολισμό τους, γυρνάνε ως πρόβατα μια έχω τα όπω όπως είπε ο Κύριος, κανείς δεν είναι σε θέση να τα ελέγξει ούτε καν δυστυχώς και αυτή η Εκκλησία με τους υγήτωρές της και από την άλλη μεριά οι μένοι γονεί κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου και ο ένας επιρρύπτει τις ευθύνες των άλλων, οι δε διδάσκαλοι και καθηγητές γυρνάνε σαν τους αλίτες στους δρόμους από εδώ και από εκεί με αιτήματα όχι βέβαια να ανορθωθεί η ηθική στην παιδεία όχι να τα μεγάλα και φοβερά και πανάρχια ιδανικά του έθνους μας τα οποία εδόξασαν τον τόπο μας αλλά για να γίνουν οι μισθοί τη πλάση και τριπλάση και για να γίνουν ουσιαστικά εκείνοι που θα αγοράζονται και θα πουλιώνται. με αυτά που σας λέγω τη λύπη μου, τη θλίψη μου και αυτό το οποίο οικέτευσα και οικετεύω των Θεών και την Υπεραγία Θεοτόχο σήμερα που βρίσκεται στο προσκήνιο της μεγάλης αυτή ημέρας, παρακαλώ αυτοί πλέον να προστατεύσουν τον τόπο, διότι οι δίθεν άρχοντες, αυτοί οι ξενόφερτοι και ξενοκίνητοι άρχοντες, αυτοί οι οποίοι υπηρετούν ξένα συμφέροντα και όχι τα συμφέροντα του τόπου και της Ελλάδα τα συμφέροντα και των Ελλήνων τα συμφέροντα αυτοί οι οποίοι βρίσκονται εκεί που βρίσκονται με τις πλάτες ξένων η Υπεραγία Θεοτόκος λοιπόν να είναι εκείνη η οποία θα σκεπάζει διαπαντός το έθνος μας την πατρίδα μας τους Έλληνες την οικογένεια και να βάλει το χέρι της τουλάχιστον να έχουμε κάποια στιγμή την αυτογνωσία, να δούμε τα χάλια μας και μακάρι άποτε ο Θεός να δώσει, να διορθωθούμε και να αλλάξουμε. Αυτό το θεώρησα απαραίτητο, σήμερα τη μεγάλη αυτή και Άγια ημέρα, να σας το πω, για να σας υποδείξω και σας να κάνετε το ίδιο, να κάνετε και εσείς προσευχή, διότι φαίνεται ότι ο κύριο δεν ακούει πλέον προσευχές γιατί δεν υπάρχουν προσευχές τα θεωρούμε όλα αυτονόητα δεν υπάρχουν προσευχόμενοι έδινες πλέον και γι' αυτό μιλήστε στο Θεό διότι η προσευχή σώζει η προσευχή ερήσα το εκθανά του πολλούς ανθρώπους και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε περιστατικά και στην Καινή Διαθήκη Βάλετε τα γόνατα κάτω αδελφοί μου και παρακαλέστε διότι οι μέρες που έρχονται είναι πολύ θλιβερές και πολύ σκληρές και θα επαληθευτεί εκείνο που είπε ο Κύριος ότι κολοβοθήσονται οι ημέρες των δικαίων για να μην δουν τη θλίψη η οποία έρχεται. Βλέπετε ο Κύριος παίρνει τους Αγίους και τους δικαίους, τους παίρνει κοντά Του. Και αυτόν έμενε εμεί το θεωρούμε κακό, διότι στερούμεθα Αγίων ανδρών να είναι ανάμεσά μας και να μας διδάσκουν, αλλά ο Κύριος τους επιλέγει και τους παίρνει κοντά Του, γιατί η καρδία τους, η Αγία καρδία τους, δεν θα αντέξει την θλίψη των ημερών εκείνων που έρχονται. Γι' αυτό λοιπόν προσευχηθείτε, παρακαλέστε τον Θεόν, να βάλει το πατοδύναμο χέρι του να αλλάξουν τα πράγματα αυτά τα οποία βλέπετε ότι έχουν πάρει αυτή την τρομερή κατρακύλα και έρχομαι αμέσως τώρα μετά από αυτά τα λίγα έρχομαι κατευθείαν στο θέμα μου το περασμένο Σάββατο ερμηνεύσαμε τους στίχους 26, 27 και 28 του 11 κεφαλαίου και σήμερα, σύνθεο, κλείνουμε το 11ο κεφάλαιο, τελειώνουμε το 11ο κεφάλαιο με τους 3 τελευταίους τοίχου των 29, των 30 και των 31. Ας πάμε λοιπόν σε μία σύντομη επανάληψη αυτών των οποίων είχαμε πει το περασμένο Σάββατο τα οποία είναι αλήθειες συγκλονιστικές και μιλούν για την πελεημοσύνη, την Αγία, αυτή, ε, την Αγία αυτή εντολή την οποία μας έχει δώσει ο Κύριος, την Αγία αυτή αρετή, με βάση την οποία και θα γίνει και η κρίση. Με βάση την αγία ελεημοσύνη, θα γίνει η κρίση του Θεού. Αυτό, σημειώστε το. Τη βγάλαμε στο περιθώριο, φοβούμενοι μην λιγοστέψουν τα πορτοφόλια μα κατά 1, 2, 3, 5, 10 ευρώ. Η ελεημοσύνη ρίσεται εκτανάτου. θανάτου, λέει η Αγία Γραφή. Ο κύριο κάλεσε του ανθρώπου στην ελεημοσύνη πολίσατε λέει τα ημάτια και δότε τη πτωχής κάλεσε τον εανίσχο να τα πουλήσει όλα και να ακολουθήσει κοντά του και εγώ βέβαια δεν είμαι σε θέση να σας πω κάτι τέτοιο αλλά εκείνο που πρέπει να πω και σε εσά και σε μέρα τον ίδιο είναι να είμαστε ελεήμονες διότι αν θέλουμε να ζητήσουμε έλεος κάποια μέρα από τον Κύριο, διότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αν θέλουμε λοιπόν να έχουμε μούτρα να του ζητήσουμε έλεος και αν θέλουμε να ανταποκριθεί ο Κύριος στο έντιμά μας, πρέπει και εμείς να έχουμε δείξει έλεος προς τους συνανθρώπους μας. Πρέπει και εμείς να έχουμε κάνει κάτι το αντίστοιχο για μικρό έλεος που τα κάνουμε εμείς ο Κύριος θα δώσει μεγάλο έλεος σε μας και επομένως μη φίτεστε αδελφοί μου μη φοβάστε άλλωστε μας το είπε ξεκάθαρα το ιερό εδοκείμενο ότι εκείνος ο οποίος ανοίγει τα χέρια του και δίνει δεν πρόκειται ποτέ να πτωχύνει η υπόσχεση σε αυτή του Κυρίου ξέρετε είναι υπόσχεση οποία, την οποία ο Κύριος τηρεί όπως και όλες τις υποσχέσεις του Η υπόσχεση σε αυτή του Κυρίου όπως και όλες οι άλλες υποσχέσεις του δεν πρόκειται να τις πάρει πίσω ο Κύριος Αντίθετα εν καιρό ευθέτω και εδώ στη γη θα σου επιστρέψει στο πολλαπλάσιο αυτά τα οποία έδωσες εσείς του φτωχούς αλλά και στην βασιλεία την επουρανιών θα έχεις να λάβεις μέγα μισθό και πληρονομία βασιλείας ουρανών ένα στίχο θα σα επαναλάβω μόνο διότι αυτός πιστεύω ο στίχος ο τρίτος από τους τρεις που ερμηνεύσαμε προχτές, πιστεύω ότι αυτός ο στίχος συνοψίζει και ανακεφαλαιώνει όλα όσα είπαμε περί ελεημοσύνης. Τι μας λέει ο στίχος αυτός? «Ο πεπιθός επιπλούτο ούτως πεσίτε. Μην ελπίζεις τα λεφτά σου. Μην ελπίζεις το ότι είσαι πλούσιος ή πλούσια. Μην ελπίζει το ότι ο Θεός σε ευλόγησε και είσαι ευκατάστατος. Αυτά που έχεις δεν είναι δικά σου. Αυτά που έχει σου τα έδωσε ο Θεός να κάνεις απλώς μια καλή διαχείριση. Να ζήσεις εσύ να ζουν και άλλοι κοντά σε σένα. Προσέξτε το αυτό. Από την ελεημοσύνη μας επαναλαμβάνω εξαρτάται και η σωτηρία της ψυχής μας. Θυμηθείτε τον πλούσιο και τον Λάζαρο Θυμηθείτε την παραβολή εκείνη που μας είπε ο Κύριος Πόσο δυστυχής ήταν ο πλούσιος στην άλλη ζωή Και όταν εζήτησε έλεος θυμάστε τι του είπε ο Κύριος Ο Αβραάμ, διότι ο Κύριος είναι εκείνος που τον βλέπει ως τον Αβραάμ Τέχνον μνήστητη θυμίσου παιδί μου του λέει ότι εσύ απόλαυσες εν τη ζωή τα αγαθά σου και Λάζαρος ομοίως τα κακά τώρα ήρθε η ώρα μην δε ούτως παρακαλείτε ο δε οδυνάσε. μην ξεχνάτε αδερφοί μου ότι η ρόδα γυρίζει και εδώ γυρίζει και στην άλλη ζωή θα γυρίσει σήμερα είσαι ψηλά και καυκάσιος πλούσιος και άνετος αλλά φοβού μήπως γυρίσει ο τροχός και βρεθείς από κάτω και εδώ στη ζωή διότι ούτως ή άλλως από κάτω θα βρεθείς και στην κρίση του Θεού και αυτό δεν τα λέω εγώ δεν είμαι εγώ ο κριτή μας τα έχει προειδοποιήσει ο ίδιος ο Κυριός μας και έρχομαι αγαπητοί μου αδερφοί αμέσως στη συνέχεια Έρχομαι στη συνέχεια στους τρεις τελευταίους στίχους όπως σα είπα με τους οποίους και κλείνει και ολοκληρώνεται το ενδέκατο κεφάλαιο των παροιμιών του Σολωμότος Του διαβάζω Ο μη συμπεριφερόμενος το εαυτού οίκο κληρονομήσει άνεμον δουλεύσει δε άφρον φρονίμων. Εκ καρπού δικαιοσύνη φύεται δέντρο ζωής αφαιρούνται δε άορι ψυχέ παρανόμων. Ή ο μεν μόλι σώζεται, ο ασεβής και αμαρτωλό που φανείται. Αυτή είναι η τρει τελευταίε τύχοι. Σε αυτούς τους τρεις τοίχου θα δούμε πάλι αυτό που συνήθως βλέπουμε εδώ στις παροιμίες του Σολομόντος ότι ο Κύριος ασχολείται αγαπητοί μου αδελφοί και δίνει μεγάλη σημασία σε αυτά που εμείς θεωρούμε μικρά και επουσιώδη και δεν τους δίνουμε κανένα ενδιαφέρον και βέβαια ενώ τα αμαρτάνουμε και τα παραβιάζουμε αυτά τα μικρά, τα λεγόμενα μικρά, ουδέποτε θελήσαμε και καταδεχτήκαμε να τα εξομολογηθούμε έστω εν μετανία εκεί στο πνευματικό μας και να πάρουμε την απόφαση να διορθωθούμε. Τι μας λέγουν λοιπόν αυτοί οι τρεις στίχοι. Και ξεκινώ από τον 29. ο μη το εαυτού οίκο πληρονομήσει άνεμο για ποιο μιλάει εδώ αδελφοί μου και απευθύνομαι προς όλους και απευθύνομαι και προς τον εαυτό μιλάει για την καλή μας συμπεριφορά ή την κακή μας συμπεριφορά μέσα στο σπίτι μας Σας λέει τίποτα αυτό Η Αγία Γραφή ξέρετε Και αυτό είναι που την κάνει Ξεχωριστό βιβλίο Από όλα τα βιβλία του κόσμου Είναι ότι είναι θεόγραφο βιβλίο Το έχει γράψει το Πνεύμα του Άγιου Και γι' αυτό έχει δώσει εντολή Ο Κύριος Και μάλιστα Με φοβερό ανάθεμα Μην τολμήσει κανείς να μετακινήσει ένα γράμμα ή ένα ακόμα τόνο ή ένα κόμμα. Μην τολμήσεις να πεις ποτέ ότι ξέρεις αυτά που γράφει η Αγία Γραφή. Παλιώσαν πλέον και σήμερα πρέπει να τα ανακαινήσουμε όπως λένε κάποιοι μοντέρνοι ακόμα και θεολόγοι και παπάδες και δεσποτάδες. Προσέξτε αδελφοί μου τις φράσεις σας. Μπορεί να μην ταιριάζεται, μπορεί να μην τα πράττουμε όλα. Μπορεί να έχουμε παραβιάσει κατά κόρον τις εντολές του Κυρίου της Αγίας Γραφής και να τις παραβιάζουμε και εσκεμμένα και ειθελημένα. Μην φτάσουμε όμως στο κατάτημα να πούμε ότι η Αγία Γραφή τα γράφει λάθος. Χίλιες φορές να παραδεχτείς ότι εσύ κάνεις λάθος, Χίλιες φορές όταν πηγαίνεις στο πνευματικό σου να το και να το ξαναλες ότι εγώ είμαι λάθος πάτερ, παρά να φτάσει το σημείο να πεις ότι η Αγία Γραφή μιλάει για πολλά χρόνια πριν, σήμερα ισχύουν νέοι κανόνες. Προσέξτε το αυτό διότι πολλοί χριστιανοί και σας επαναλαμβάνω δυστυχώς και ιερεί έχουν πέσει σε αυτά τα τραγικά ολιστήματα. Και θα τα πληρώσουμε βεβαίως αυτά. Ο μη το εαυτού ίκο Αυτό πάρτε το ω μία θαυμάσια λεπτομέρεια. Δεν μιλάει ο Κύριος Γενικός περί Μιλάει, μιλάει για τη συμπεριφορά σου μέσα στο σπίτι σου και πριν προχωρήσω να το αναλύσω αυτό το μέσα στο σπίτι σου σημείωσε κάτι ότι εκεί μέσα στο σπίτι σου βαθμολογήσει από τον Θεόν Δεν θα βαθμολογηθείς από το Θεό έξω στην κοινωνία που, που βρίσκεσαι ούτε όταν είσαι μέσα σε κοινού χώρου που σε πλησιάζει ο κόσμος και σε βλέπει και σε παρακολουθεί ο κόσμος Εκεί όπω ξέρετε αγαπητοί μου αδελφοί εκεί η όψις αλλοιώνεται εκεί η συμπεριφορά ομορφαίνει όταν είμαστε μεταξύ άλλων προσπαθούμε να δείξουμε έναν άλλο εαυτό, ψεύτικο εαυτό που δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον εαυτό που έχουμε μέσα στο σπίτι μας. Όταν βγαίνεις από το σπίτι σου θες να δείξεις ότι είσαι ένας καλός άνθρωπος, ευγενής άνθρωπος, ήρεμος άνθρωπος, με καλούς τρόπους, με καλή συμπεριφορά. Προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα χαρακτήρα προκειμένου ο κόσμος να μας θαυμάσει ο κόσμος να μας επενέσει, ο κόσμος να μας εγκομιάσει να βρέψουμε επένους από τον κόσμο αλλά εκεί το πρόσωπο είναι πλέον προσωπείον, είναι μάσκα εκεί δεν είσαι ο πραγματικός εαυτός και γι' αυτό βλέπετε ο Κύριος δεν στέκει τη συμπεριφορά που έχεις είτε στον δρόμο είτε στην πλατεία είτε μέσα σε ανθρώπους είτε στην εκκλησία ας πιάσουμε την εκκλησία είδες τι ωραία προσευχή που κάνουμε όλοι μέσα στην εκκλησία Είδε τι ωραία γιατί γιατί κανείς δεν προσεύχεται ενώπιον του Θεού όλοι προσευχόμαστε κοιτώντα ο ένα τον άλλον μακάρι να με διαψεύσετε μακάρι να λέω ψέματα αυτή τη στιγμή το εύχομαι μέσα από την καρδιά μου και όλοι σας να κάνετε την ιδανική προσευχή αλλά φοβάμαι ότι όταν είμαστε στην Εκκλησία σε κοινού χώρους εκεί η προσευχή μας παίρνει μια ωραία όψη διότι ακριβώς κανείς δεν ασχολείται αν θα μιλήσει εκείνη την ώρα με τον Θεό όλοι ασχολούμεθα με το ότι μας βλέπει ο κόσμος όλοι ασχολούμεθα ότι με βλέπει ο άλλος τι εντύπωση θα του δώσουμε του άλλου και τελικά κανείς δεν έχει επαφή με τον Θεό εκεί η προσευχή μας θυμίζει την προσευχή του Φαρισαίου της παραβολής ο οποίος πήγε μπροστά και προσπάθησε να τραβήξει την προσοχή των ανθρώπων παρουσιάζοντας τα καλά του παρουσιάζοντας τις αρετές του τις ανύπαρκτες αρετές του το ίδιο κάνουμε και εμείς προσπαθούμε να δείξουμε ότι είμαστε οι καλοί οι άγιοι, οι θρησκευόμενοι με τα κουμποσκοίνια μας, με του σταυρού μας Δεν βαθμολογείσαι εκεί. Ο μη συμπεριφερόμενος το εαυτού οίκο. Στο σπίτι σου βαθμολογείς. Εκεί που δεν υπάρχουν μάτια ανθρώπων γύρω να σε επενέσουν. Εκεί που δεν υπάρχουν μάτια γύρω ανθρώπων να σε θαυμάσουν. Εκεί που δεν υπάρχουν μάτια ανθρώπων γύρω σου για να σου πουν το μπράβο εκεί είναι ο άγγελος εκεί είναι ο διάβολος εκεί είναι ο Κύριος που δεν τους βλέπεις και εκεί καταγράφεται η συμπεριφορά σου στην προσευχή είπαμε γιατί υπάρχουν και άλλα σημεία που πρέπει να δούμε τη συμπεριφορά μας μέσα στο σπίτι εκεί βαθμολογήσε στο σπίτι γιατί είπαμε έξω ούτω ή άλλως, ότι κάνεις το ενεργείς Δια την δόξα του εαυτού σου και δια την παραπλάνηση των ανθρώπων Ο μη συμπεριφερόμενος το εαυτού οίκο Πώς συμπεριφέρεσαι στα άτομα του σπιτιού σου Πώς εσύ ο σου μιλήσει προς τη γυναίκα σου Πώς εσύ η γυναίκα σου μιλήσει προς τον άντρα σου Πώς υπεριφέρεστε στα παιδιά σας Εδώ αγαπητοί μου αδερφοί πονάω και εγώ με αυτά που σας λέω Αλλά πρέπει να βάζουμε κάποτε τον δάκτυλο στον τύπο των ήλων Έστω και αν πωνάμε λίγο Προκειμένου κάποτε Μακάρι να εύχεστε να διορθωθούμε, να αλλάξουμε συμπεριφορά τουλάχιστον απέναντι στον Θεό και να γίνουμε ειλικρινεί μαζί του. Πολλοί έρχονται στην εξομολόγηση. Να δείτε, σας τα λέω αυτά για να δείτε ότι δεν υπάρχει ειλικρίνεια. Ακόμα και εκεί μέσα στην εξομολόγηση που πρέπει να αποκαλύψεις τα τραύματά σου, ακόμα και εκεί. Προσπαθείς να ωραιοποιείς την κατάσταση. Τι μου λένε λοιπόν. Τι έχεις. Ε τίποτα πακούλι. Ε, αλλάζομαι με τη γυναίκα μου για να κάνω καμιά κουβέντα. <Κι> <Κι> πώς το έπαις αυτό. Για ξαναπέσου αυτό σε παρακαλώ. Ή μη μου το πει Μη μου το πεις. Μήπως έχεις κανένα βίντεο να μου δείξεις πώς ακριβώς αλλάζεται την κουβέντα μεταξύ της σου και της γυναίκας σου Μπορεί να μου το δείξεις αυτό για να ειδώ την όλη συμπεριφορά σου διότι έτσι όπως το λένε αλλάζω καμιά κουβέντα λες και δεν συμβαίνει τίποτα δεν έγινε τίποτα πάτε και αυτό μπορεί να σημαίνει σεισμό συναγερμό ολόκληρο μέσα στο σπίτι και αυτό μπορεί να σημαίνει μέσα στο σπίτι κοσμογωνία ολόκληρη. Καυγάς από τους λίγους. Νομίζεις ότι ο Θεός έτσι θα το αντιμετωπίσει. Νομίζεις ότι ο Κύριος θα το δει απλά ότι άλλαξες δύο κουβέντες. Δεν γνωρίζεις, έτσι είπε ο Κύριος Βιβλία ανοίγονται και πράξεις ελέγχονται η πράξεις ελέγχονται Όχι τα λόγια σου η πράξεις ελέγχονται Και σημαίνει πράξεις ελέγχονται Ξέρεις τι σημαίνει Θα παίξει βίντεο εκεί πάνω Θα παίξει βίντεο Εκεί θα δούμε τη συμπεριφορά μου και τη συμπεριφορά σου να παίζει μπροστά ενώπιον όλων των ανθρώπων, των Αγίων, των Αγγέλων τη υπεραγία των τόκων των Δεμόνων. Αυτό ήταν ότι άλλαξε μια κουβέντα και κατά αυτόν τον τρόπο εξυπάτησε το πνευματικό για να σου επιτρέψει να πάνε να κοινωνήσει. μη συμπεριφερόμενος το εαυτού οίκο βλέπεις; Εκεί στο σπίτι βαθμολογείσαι. Εκεί έρχεται ο Κύριος να σε ειδεί. Στην εκκλησία δεν έρχεται, γιατί ξέρεις την εκκλησία. Βλέπει ότι δεν ενεργείς διά την δόξα του. Βλέπει βλέπι ο Κύριος ότι ενεργούμε δια την δόξαν μας. Συμβαίνει αυτό που λέει ακριβώς το γερό Ευαγγέλιο στην παραβολή του τελώνου και Φαρισαίου ο Κύριος. Ο Φαρισαίος λέει σταθείς προς εαυτόν. Δεν στάθηκε προς τον Θεό ο Φαρισαίος. Ο Φαρισαίος στάθηκε προς εαυτόν. Ο νους του, η έγνοια του, ήτανε στον εαυτόν του πως θα δώσει μια καλή εντύπωση στον κόσμο. Δεν ήτανε έγνοια για το πως θα παρουσιαστεί ενώπιον του Θεού. Ο άλλος ο Τελώνης, εκεί είχε την έγνοια του στον Κύριο. Γι' αυτό και δεν έδωσε σημασία πως μπήκαν, πως βγήκαν, Είχε πάει στο κάτω μέρος εκεί, γορατιστός, έκλαιε και το μόνο που είχε να βλέπει ενωπιόν του τον Κύριο και της αμαρτίας του. Γι' αυτό αγαπητοί μου αδελφοί προσέξτε και εσείς και εγώ να αλλάξουμε συμπεριφορά. Σας εύχομαι όπως συμπεριφέρεστε ενώπιον των ανθρώπων να συμπεριφέρεστε όταν είστε μέσα στο σπίτι σας. Και αυτό που είστε μέσα στο σπίτι σας, που φοβάμαι ότι πολλοί μετανιώνετε για τη συμπεριφορά σας μέσα στο σπίτι, καλύτερα αν την ξεχάσετε εκείνη τη συμπεριφορά. Γιατί ξέρουμε όλοι μας ότι μέσα στο σπίτι είμαστε εντελώς αλλιώτικοι από ότι είμαστε μπροστά στον κόσμο. Για γράψε και κάτι ακόμα. Αυτός λέει που έχει κακή συμπεριφορά στο σπίτι του, υπάρχει και η συνέπεια. Πληρονομήσει άνεμον. Φέρετε να μάθετε τι σημαίνει αυτό. Έχετε δει στην Αμερική που δείχνει πολλές φορές η τηλεόραση... Τους τυφώνες και τους κυκλώνες Είδατε πως έρχεται ο τυφώνας Σαν μανιτάρι Αυτό που είναι σαν ένα τεράστιο δέντρο Που φουσκώνει προς τα πάνω Και είναι ανεμοστρόβιλος Και έρχεται έρχεται έρχεται Κάποτε έπεσα σε ένα τέτοιο Όταν ήμουν στην Αμερική αλλά ήταν μικρό ευτυχώς Ξέρεις τι σημαίνει αυτό Δεν αφήνει σπίτι Δεν αφήνει πολυκατοικία Δεν αφήνει δέντρο Δεν αφήνει τυφώνα ξυρίζει το έδαφος το ξηρίζει. και όχι μόνο το ξηρίζει το κάνει το σπάει δηλαδή το εξαφανίζει το παίρνει το πετάει χιλιόμετρα μακριά αυτό σημαίνει κληρονομήσει άνεμον αυτός ο άνθρωπος έπεσε σε κυκλώνα, αυτό δηλαδή ο άνθρωπος το παραλαμβάνουν οι δαίμονες αυτός ο οποίος δεν έχει συμπεριφορά μέσα στο σπίτι του για να μπορεί να πάρει ένα καλό βαθμό από τον Θεό αυτός είναι ο υποκριτής αυτός είναι ο Φαρισαίος πραγματικά είναι συνεχίζουμε δουλεύσει δε άφρον φρονίμο αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν να υποκρίνονται αυτοί είναι οι άφρονες για αυτούς τους ανθρώπους ο Κύριος τους έχει μια έκπληξη και η έκπληξη είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν υπηρέτε των δικαίων και των σωστών ανθρώπων αυτοί οι άνθρωποι θα γίνουν υπηρέτε των φρονίμων ο άφρον λέει θα δουλεύσει στον τον φρόνιμο εκείνος ο οποίος ξέρει να βλέπει τα χάλια του και να ζητάει έλεος από τον Θεό ο δίκαιος δηλαδή θα γίνει κάποια στιγμή το αφεντικό του αδίκου. Σας είπα είναι ρόγα η ζωή. Σήμερα είναι ψηλά ο αδίκο και κοροϊδεύει. Θα γυρίσει η ρόγα όμως. Και εκεί που είναι ψηλά όπως έγινε με το πλούσιο και το λάζαρο. Ψηλά ήταν ο, λάζα, ο πλούσιος. Γέλαγε, κοροϊδεύε. Ήρθε η ώρα που γύρισαν. Αντεστράφησαν οι όροι. Και πήγε ψηλά ο Λάζερος και αυτός ήταν από κάτω και παρακάτω. Εδώ είπα και στα άλλα κηρύγματα ένα παράδειγμα το οποίο θα σας το πω και εσάς. Το οποίο ακριβώς το έζησα όταν ήμουν στον Άγιο Ανδρέα και εξομολογούσα κάποτε εκεί ήρθε κάποιο κύριο να εξομολογηθεί ο οποίο μπήκε μέσα κλέβοντας κάτσε του λέω τι έχεις, κάτσε ηρεμής πέσμο τι συμβαίνει δεν τον ήξερα δεν ήταν από τα γνωστά μου πνευματικά παιδιά που έχω την <ΣΣΣΣΣ> πρώτη φορά ερχότανε κάτσε του λέω τι συμβαίνει μου λέει πάτε πριν να θέλω να σου πω την ιστορία μου. Να μου την πεις. Μου λέει είμαστε πέντε αδέρφια. Όταν ο πατέρας με πέθανε μας άφησε την περιουσία του να τη μοιραστούμε εμείς τα πέντε αδέρφια. Μεταξύ ημών των πέντε αδελφών ήταν και ένας ο οποίος ήταν πολύ πιστός στον Θεό. Και εμεί οι άλλοι τέσσερις θεωρήσαμε σωστό να τον εκμεταλλευτούμε, να εκμεταλλευτούμε τη ζωή του την ενάρετη επειδή ξέραμε ότι δεν θα αντιδράσει και να τον αδικήσουμε. Και πήραμε εμείς τα καλύτερα κομμάτια και τα μεγαλύτερα και σε αυτόν του δώσαμε κάτι παρακατιανά που δεν είχαν καμία αξία. Εκείνος ο καημένος λέει δεν αντέδρασε. Όπως άλλωστε το περιμέναμε όλος. Είδε την αδικία αλλά δεν τους ευχαρίστησε κιόλας. Σας ευχαριστώ αδερφοί μου να είστε καλά. Και λοιπά. Η γυναίκα του έπεσε επάνω του. βρε του λέει δεν βλέπεις. Σε κλέβουν βρέα, σε κλέβουν. Σώμα γυναίκα του λέει. Σώμα γυναίκα. Τι θες του λέει, Να πάω κόντρα στα αδέρφια μου. Τι θες να μαλώσω με τα αδέρφια μου, δεν πειράζει. Βλέπει ο Θεός. Δεν πειράζει. Τα, τα παιδιά του, βρέα πατέρα, σε κλέβουν. Δεν βλέπει, δεν μιλά. Βρε πάψτε στη εγώ δεν έχω καμία διάθεση να μ' αλώσω για χτήματα και για πέτρες εγύρισε η ρόδα είδατε πως επαλληλεύεται η Αγία Γραφή εγύρισε η ρόδα αυτός που ήταν εκεί μπροστά ήταν ένας από τους τέσσερις μου λέει εγώ είμαι ένας από τους τέσσερις και ξέρεις γιατί ήρθα μου λέει πάτερ εδώ διότι εγύρισε η ρόδα δηλαδή του λέω έλα μου λέει που ο Θεός ξέρει να ανταποδίδει το δίκιο και εκείνα τα ξεροκόμματα που του είχαμε πετάξει τότε του αδελφού μας τα αγίασε ο Θεός και ενώ εμείς νομίζαμε τότε με τα δικά μας μέτρα ότι δεν έχουν καμία αξία κάποια στιγμή πήραν αξία και τα χρυσοπούλησε. Και εκείνα που νομίζαμε εμείς τότε ότι έχουν αξία, εχάσαν την αξία τους και μείναμε και οι τέσσερις στον δρόμο. Και σήμερα δουλεύσει δε άφρον φρονίμο. Σήμερα πηγαίνουμε εμείς οι τέσσερις και ζητιανεύουμε από τον αδελφό μας να μας δώσει, να συντηρήσει τις οικογενειές μας. Επίρριψεων επικείλειων την μεριμνά σου. Και αυτό σε διαφρέψει Άφησε τη μεριμνά σου στον Θεό. Είδατε τι κάνει ο δίκαιο άνθρωπος Να πάω στα δικαστήρια για τα αδέρφια μου, πάω να μαλόσο, να πάω να τσακωθούμε, να ξυλοκοπηθούμε, να πούν τα παιδιά μου με τα νύψα μου και να πιαστούν στα χέρια να σφαχτούν για τα. Α, α δώστε εκεί πέρα και τελείω Βλέπει, υπάρχει έσπη δίκης ο φθαλμός. τι με κοιτάτε αδερφοί τι με κοιτάτε ζούμε νομίζοντας ότι δεν υπάρχει Θεός γι' αυτό καταντήσαμε σε αυτό το χάλι που σας περιέγραφα στην αρχή γιατί χάσαμε την επαφή μας με τον Θεό γιατί προσευχόμαστε προς εαυτούς και όχι προς τον Θεό προσευχόμαστε δια τον επενών μας και δια την καλή μας εικόνα να μας επενέσουν οι άνθρωποι δεν έχουμε επαφή με τον Θεό γι' αυτό είμαστε σε αυτό το χάλι που βλέπετε αν είχαμε όλοι τον Θεό μέσα μας έτσι θα τα λίραμε τα προβλήματά μας Κύριε βλέπεις εσύ, ξέρεις δεν σου λέει ο ίδιος ο Κύριος επίρριψαν κύριο τη άστο μπρε αδερφέ θα στο μεριμνήσω εγώ όχι εγώ πάω στα δικαστήρια εγώ θα τον πάω να το βγάλω το μάτι επίγαινε και τελικά βγάζεις τα μάτια τα δικά σου άκουσε παρακάτω συνεχίζεις το ίδιο θέμα εκ δικαιοσύνη δικαιοσύνης φύεται δέντρον ζωής όταν είσαι δίκαιο λέει απέναντι στον θεών και στους ανθρώπους αγιάζεσαι όχι μόνον εσύ αλλά και όλο σου το σώι φύεται δέντρο, είδες το δέντρο δεν είναι ένα κούτσουρο μόνο το δέντρο βγάζει και κλαριά Βγάζει και άλλα παρακλάδια, βγάζει και φύλλα, βγάζει και καρπούς παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα. Εσύ μόνο μπορεί να αγκιάσει με τη ζωή σου όλο όλη τη φύτρα σου, όλο το δέντρο σου που έρχεται πίσω. Έτσι λέει εδώ. Αν ο κύριο κάνει λάθο, κάνω και εγώ λάθο καρπού δικαιοσύνης φύγεται δέντρο ζωής τι είναι το δέντρο άγιον δεν είναι δυνατόν παρά να βγάλει καρπούς αγίους και μπορεί κάποια στιγμή τα παιδιά να ξεφύγουν να κάνουν. θα τα μαζέψει ο Κύριος θα τα φέρει αυτός κοντά δεν είναι δυνατόν αδελφοί μου τους είπα πάλι εδώ επάνω ένα παράδειγμα που το λέει εδώ στην Παλαιά Διαθήκη. Αν διαβάσετε στο βιβλίο, στα βιβλία των βασιλιών, των βασιλιών είναι τέσσερα βιβλία των βασιλιών, αλλά δεν διαβάζετε, τι να σας κάνω, εγώ δεν φταίω εγώ. Δε φταίω, λεφτά έχετε και πάρε και παίρνετε εφημερίδες και πάρε και παίρνετε περιοδικά, αντί να πα αυτά που δίνεις για ένα περιοδικό να πάρεις ένα τόμο της Αγίας Γραφής να διαβάσεις. Τόσο φτηνή είναι η Αγία Γραφή. Με 10, με 15 ευρώ παίρνει ένα δόμο της Αγίας Γραφής, έχεις Σαβρό, ανέκληπτο, μέσα στην Αγία. Ένα βιβλίο αιώνιο που δεν παλιώνει ποτέ. Τι λέει, ξέρεις τι λέει εκεί; ξέρεις τι λέει. Τον θυμάστε όλοι τον Δαβίδ τον βασιλέα έτσι, τον Άγιο αυτό βασιλιά, ο οποίος Μπορεί κάποια στιγμή στην αδυναμία του να έπεσε σε δύο αμαρτήματα φοβερά για το οποίο έκλαιγε μια ζωή ολόκληρη αλλά μου κάνει εντύπωση και εγώ που διαβάζω εκεί ο ταλέπορος των ψαλμών του βλέπω σε κάθε περίσταση στη ζωή του αμέσως και να προσευχεί Όλοι αυτοί οι 150 ψαλμοί αν διαβάσετε είναι ο λέει όταν τα βάλε μαζί του ο γιος του Αβεσαλόν ο άλλος όταν τον κυνήγαγε ο Σαούλ, ο άλλος όταν εκεί, ο άλλος όταν αλλιώς, ο άλλος εκεί όταν έκλαιε για τις αμαρτίες του. Η προσευχή ήταν η μεγάλη του αγάπη. Το λέει και ο ίδιος. Εφτά φορές λέει την ημέρα παρότι βασιλιάς. Εφτά φορές την ημέρα λέει κληρώνω στο δωματιό μου για να προσευχηθώ στον Κύριο. Επτάκεις της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης βασιλιάς τι έκανε αυτός τίποτα αγίασε απλά αλλά όταν είχαν περάσει πλέον 200-300 χρόνια από το θάνατό του εκεί πλέον στα Ιεροσόλυμα βασίλευαν πλέον βασιλείς οι οποίοι είχαν χάσει τον ελεγχό του είχαν χάσει την επαφή τους με τον Θεό και σε κάποιον από αυτούς δεν θυμάμαι νομίζω στον Αχάβ αν θυμάμαι καλά του λέει ο Κύριος του λέει ο κύριο λέει τα λόγια του Κυρίου Έχει χάρη στον Δαβίδ στον Δαβίδ μα ο Δαβίδ έζησε πριν από τρακόσα χρόνια στον Δαβίδ τον δούλο μου χάρη στον Δαβίδ τον δούλο μου μα γιατί ο Δαβίδ τι δουλειά έχει ο Δαβίδ ήταν ο καρπός ο Δαβίδ που αγίασε όλο το δέντρο και τον έπαιρνε το δέντρο αυτόν και εκείνο το βρωμιάρι και γλίτωνε την οργή του Θεού χάριση στην αρετή του Δαβίδου Βλέπει τι μπορείς να κάνεις εγκαρπού δικαιοσύνη φύεται δέντρων ζωής Βλέπει τι μπορείς να κάνεις να βοηθήσεις με την Αγίωτη το και τα εγγόνια σου και τα δισεγγονά σου και τα τριγόνια σου και τα τετραγόνια σου και δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να βοηθήσει. Και το περιβάλλον σου. Υπάρχει προσευχή. Εσεί ψάχτηκε να το βρείτε. Όλοι όταν πάτε στην εξομολόγηση αυτό λέτε. Ψέματα λέτε. Προσέχεσαι, αλλά βέβαια. Εγώ τι. Πρωί βράδυ. Πάτε. Λέω το πατριμών. στον πατριμών αυτή είναι προσευχή. Αυτή είναι η επικοινωνία σου με τον Θεό και στον πατριγμόν η καρδιά σου μίλησε με τον Θεό τα μάτια σου δάκρυσαν αισθάνθηκες ότι σε ακούει ο Θεός εσένα και εμένα δεν το αισθάνθηκες απλώς έβαλε στο μηχανάκι μπροστά ένα μαγνητόφωνο και έπαιζε και έλεγε το πατριγμό το πάτε λοιπόν στα γρήγορα εκεί να τελειώσουμε το βάλες και στη γρήγορη στροφή να τελειώσει γρήγορα να σηκότουμε να φύγουμε. Και αυτό το θεωρείς προσευχή. Αυτή λοιπόν είναι η επίφοση αφήσουμε τον Θεό. Γι' αυτό σας είπα ότι υποκρινόμαστε για να ήσουν στην Εκκλησία. Για να σου να μεταξύ σε ένα κύκλο, να δεις τι ωραίο που το ξέρει το πατριμμόν. Τι ωραίο που το απαγγέλεις Εκεί σε βάζει ο διάολος να το πει εκφόνο και με μεγαλύτερη φωνή από όλου του άλλου για να φανεί, να διακριθεί και να σε χειροκροτήσω. Και να σου πω στο τέλο: Ναι, τι ωραίο που το ξέρει, Εσύ, τι ωραίο που το λε, συνεχίζουμε. από έναν Άγιο λέει άνθρωπο ευλογείται όλο το δέντρο το οποίο έρχεται πίσω του αντίθετα αφαιρούνται δε ψυχέ ψυχαί παρανόμων αντιστρόφως λέγει όταν η ρίζα είναι χαλασμένη το δέντρο που έρχεται πίσω είναι σάπιο. Και είδε όταν μπει ένα σκουλίκι μέσα στη ρίζα το δέντρο πολύ πρόωρα χαλάει, σαπίζει. Καρποί σαπίζουν, τα φύλλα πέφτουν. Μπορεί να, μπορεί να είναι, είναι χειμώνα και να είναι εποχή καρποφορίας και να μην έχει καρπού. Ξερα έτσι συμβαίνει λέει και με αυτόν ο οποίος είναι ασεβής προς τον Θεόν. Έτσι συμβαίνει και με αυτή τη φύτρα η οποία παρανομία απέναντι στον Θεόν και καταπαντήπησε το λες Είναι λόγια Κυρίου πιστέψτε τα αδελφοί μου. Ξεχάστε τον κόσμο, φύγετε από την οτροπία του κόσμου κλείστε επιτέλους την προμοτηλεόραση και κοιτάξτε να ανοίξετε την πνευματική τηλεόραση την Αγία Γραφή επιτέλους να επιστρέψουμε προς τον Θεό για να μας αγιάσει ο Κύριος αφαιρούνται άωροι ψυχέ παρανόμων γιατί νομίζεις πέθανε το παιδί της οικογένεια τη τάδιας γιατί σκοτώθηκε, γιατί η μάνα έφυγε στα 30, στα 40 και άφησε πίσω τις παιδιά μικρά, γιατί. Θα μου πεις εσύ είσαι σε θέση να διερμηνεύσεις, όχι εγώ, εδώ. Βεβαίως υπάρχουν πάντα και οι εξαιρέσεις, φεύγουν και Άγιοι άνθρωποι σε πολύ νεαρά ηλικία, βεβαίως. Αυτές όμως είναι εξαιρέσεις. Ο κανόνα ποιο είναι αφαιρούνται άωροι ψυχέ παρανόμοι αυτός είναι ο κανόμος γιατί έφυγε το παιδί δεν ξέρω ψάξε εσύ η μάνα τρέξε στο παρελθόν σου σας είπα κάποτε τι μου είπε μια μητέρα πάλι στον Άγιο Ανδρέα που ήρθε μαύρο φορεμένη νεαρά που έκλαιε τι έπαθε λέω πέθανε το παιδί μου πάτερε και ενώ ήμουν έτοιμο είχα πει να την παρηγορήσω να της πω δύο κουβέντες μου λέει όχι δεν θέλω να μου πει τίποτα τίποτα ξέρω τι ξέρεις ξέρω έχω κάνει μια έκτρωση την πληρώνω μόνη της ήρθε η ώρα να την πληρώσω αφαιρούνται άωροι ψυχαί παραλόγω αυτή την ερμηνεία την έδωσε μόνη της, την ώρα που εγώ και ήταν λογικό να πω, να τη πω δύο κουβέντες συμπαράστασης, δύο, δύο κουβέντες παριγορίας, να την ενισχύσω εν ονόματι του Κυρίου, αυτή έσπευσε, είχε ήδη καταλάβει, είχε ήδη ερμηνεύσει το γεγονός, το είχε ερμηνεύσει το γεγονός μέσα της, έχω κάνει μια έκτρωση μου λέει τώρα ήρθε η ώρα και την πήρω αφαιρούνται άωροι ψυχέ παρανόμων Ενωτίστε, αδελφοί μου ανοίξτε τα αυτιά σας τα πνευματικά σας αυτιά και κρατήστε τους Άγιους αυτούς λόγους μέσα στα αυτιά σας και μέσα στην καρδιά σας δεν είναι ουτοπίες προσέξτε θα κλάψουμε θα κλάψουμε μη θεωρείτε τα λόγια της Αιγείας Γραφής Ουτοπίε, Ο λόγος του Κυρίου είναι σαφέστατος. Μη μετακινήσεις βλέγει ένα κόμμα, έναν τόνο, μια κεραία, ένα γράμμα, τίποτα. Κράτα το, φύλαξε το, όπως σου το δώσα. Θυμάμαι ένας Άγιος γέροντας που είχαμε στην Αθήνα ο οποίος ασχολείται πολύ ήταν πάρα πολύ μορφωμένος και πάρα πολύ γραμματισμένος μερικές φορές μέσα στην Αγία Γραφή έβριξε κάποια ορθογραφικά λάθη στο κείμενο κάποια συντακτικά λάθη και όντως υπάρχουν κάποια αλλά έλεγε α, είναι με λάθος από απόψεως αλλά είναι Αγία Γραφή εγώ το χέρι μου εδώ δεν το βάζω εγώ το χέρι μου δεν το βάζω διόρθωνε άλλες ευχές που έχουν τα βιβλία της Εκκλησίας που είναι γραμμένα από ανθρώπους από Αγίους έστω ανθρώπους αλλά όταν έβρισκε τέτοια λάθη μέσα στην Αγία Γραφή α, εδώ δεν βάζω χέρι μου. εδώ θα μου κοπεί το χέρι δεν ξέρω γιατί ο Θεός το επέτρεψε να, να, να επιτρέψει αυτό το, το, το, το, το γραμματικό ή το συντακτικό λάθη δεν βάζω χέρι Και παρακάτω, ή ο μεν μόλι μόλις σώζεται, ο άσεβής και αμαρτωλός που φανείται. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ήδες λέγει, πόσο δύσκολα σώζεται ο δίκαιο Θυμηθείτε αυτό που μας είπε ο Κύριος, στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός ή απάγουσα εις την ζωή του. Ε? δύσκολα σώζεται ο δίκαιος Άγιος άνθρωπος ναι τι νομίζετε αδερφοί μου όλοι κατά χάρη σας το έχω ξαναπεί όλοι κατά χάρη θα δούμε. κανείς δεν είναι σε θέση να ευαρεστήσει τον Θεό κανείς γιατί όπως το έχω πει πάρα πολλές φορές τι έκανες στη ζωή σου και ο πλέον Άγιος πάρτε την υπεραγία Θεοτόκου τι έκανε τι έκανε. Θα μου πει δεν έκανε. Έκανε. Αλλά μπροστά στον Θεόν τα ανθρώπινα τι είναι. Μουτζούρες είναι. Αλλά βλέπεις ο Κύριος καταξιώνει και τις μουτζούρες. Όπως όταν φάρει το παιδάκι σου. στο το έχω πει πολλές φορές. Όπως όταν πάρει το παιδάκι σου, το μικρό σου, το γονάκι σου και να σου δείξει ότι δήθεν κάτι έφτιαξε και σου λέει κοίτα εγώ τι έφτιαξα και τι, ε, είναι μια μουτζούρα και τι είναι αυτό α είναι ο ουρανός μπράβο έφτιαξε τον ουρανό Κοίτα είναι μια μουτζούρα μπράβο μπράβο για να το ενισχύσεις για να το δυναμώσεις για να το δώσεις τάρος, να συνεχίσει έτσι κάνει και κύριο. κανείς δεν θα μπει στον παράδεισο με την αξία του καταλάβετε το όλοι κατά χάρι όσοι μπουν κατά χάρη, αλλά για βάλε πόσο δύσκολα σώζεται ο δίκαιος πόσα πρέπει να κάνει ένας δίκαιος τι έκαναν οι ασκητάδες τι κάνανε για βάλε με τον νου σου τι κάνανε οι μάρτυρες για βάλε τον Άγιο Δημήτριο τον Άγιο Γεώργιο χύσαν το αίματος για τον Κύριο καταλαβαίνετε φρίκη μαρτύρια φοβερά ανήκουστα Λιώσμοι, νηστικοί, ξελιγωμένοι, γδιτοί. Να κοιμώνται χάμου για το όνομα του Κυρίου, να ξενυχτάνε όλη νύχτα στην προσευχή. Και να έχω την απέτηση εγώ, ο Βρομιάρης, με έναν πατερυμό να πω στο παράδεισο. Ή <Κ μπιουσά> ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής, γράψτε τη λέξη, ο ασεβής και αμαρτωλός που φανείται. Ποιος είναι ο ασεβής και αμαρτωλός. Και ποιος είναι ο δίκαιος. Ο δίκαιος αδερφή μου δεν είναι ο Άγιος. Ο δίκαιος είναι εκείνος που τρέχει και μετανοεί. Όλοι αμαρτωλοί είναι οι άντε. Ο δίκαιος όμως είναι εκείνος που αισθάνεται τη πτώση του και τρέχει με μετάνοια με μετάνοια και αποφασισμένος να διορθωθεί εκείνος είναι ο δίκαιος ενώπιον του Θεού δίκαιος θυμάστε γιατί εδικαιώθη ο τελώνης διότι ο τελώνης μπορεί να ήταν ό,τι ήτανε μπορεί να ήταν ό,τι όσο βρωμερός και μπορεί να φανταστεί το μυαλό σου αλλά μετανοούσε εκείνη την ώρα ο Κύριος την ώρα της μετανοίας δεν βλέπει ποιο ήσουν ο βλέπει τώρα ότι αγιάζεσαι τι ήταν η πόρνη; ένα ράκος από καθημέγης ήτανε. Τι ήταν η πόρνη; ένα βρωμοκούρελο ήτανε. Πατσαβούρα σκέτη. Και όμως ο Κύριος είδε την κατάνοιξη της καρδιάς της και της τα συγχώρησε όλα. Τι ήταν ο λιστής? ένα κάθαρμα ήτανε, τίποτε άλλο. Και όμως ο Κύριος με μία κουβέντα που είπε «Εν πλήρη και συνηθήσει από το Σταυρό» Που βρισκόταν μία κουβέντα είπε και έγινε ο πρώτος οικίτορ του παραδείσου. Δίκαιος, δεν υπάρχει δίκαιος δεν υπάρχει Άγιος Δίκαιος είναι αυτός που συνεχώς μετανοεί Δίκαιος είναι αυτός ο οποίος δεν αφήνει την αμαρτία να κατακάτσει μέσα του και να του γίνει βίωμα Αυτός είναι ο δίκαιος Δίκαιος είναι αυτός που δεν, μπορεί, δεν θέλει να εξοικειωθεί ποτέ με την αμαρτία, να συμβιβαστεί. Και ασεβείς και αμαρτωλός, ποιος είναι? Είναι εκείνος που έχει ήδη πλέον συμβιβαστεί με την αμαρτία. Εκείνος που αμαρτάνει και γελάει, εκείνος ο οποίος δεν αισθάνεται καμία τύψη μέσα του. Αυτός που του λες, πήγαινε βρέ να πήγαινε, Άιμ αιμπορή, Άιμ εδώ, Βλαμμένη να ξομολογηθώ εκείνος είναι ο ασεβής εκείνος που υβρίζει το όνομα του Κυρίου εσκεμμένα εκείνος είναι ο ασεβής να λοιπόν τι έννοια έχει εδώ ο δίκαιο μόλις σώζεται όντω, μόλις σώζεται διότι ο Κύριος είπαμε καταχάρι κατά μες με σπρόξιμο με σπρόξιμο με, με, με Άϊδε, άϊδε. να δούμε, άιντε να μπεις ρε ταλέπορε άντε και εσύ, άντε αφού μετανοείς άντε τουλάχιστον αφού κλαις άντε τουλάχιστον αφού οδυνάσαι για την αμαρτία σου, Άϊδε, άντε μωρέ, άντε μωρέ, Κακομύρι, άϊδε πήγαινε, άντε μπήκε σώθηκες ο άλλος που θα πάει ο ασεβής και αμαρτωλός πού φανείται αν εκείνος που μετανοεί και κλαίει και οδυνάται και παρακαλεί τον Θεό και αγωνίζεται και χύνει το αίμα του και χύνει υδρότες και αγρυπνεί και νηστεύει και και και και με τη βία σώζεται ο άλλος πού θα φανεί ψάξτε αδελφοί μου να δούμε πού είμαστε αμαρτωλοί είμαστε Είμαστε όμως οι μετανοούντες αμαρτωλοί ή μήπως είμαστε οι αμετανόητοι αμαρτωλοί που έστω και αν πηγαίνουμε να ξεμολογηθούμε μετά με τα χαράς επιστρέφουμε στον ίδιο, στον ίδιο αιματό, εμετό που λέει εκεί ο Απόστολος Πέτρος και ο λέει, πώς το λέει εκεί, ο σκυλί. είμαστε στα τα σκυλιά λέει, που γυρνάμε και τρώμε τον εμετό μα εκεί, εκεί έχουμε φτάσει μας αρέσει ο εμετός, μας αρέσει η αμαρτία και ξαναεπιστρέφουμε με χαρά να τον ξαναφάμε. Τίποτε άλλο μέχρι εδώ. Και ο Θεός να μας ελεεί, να μας συγχωρεί και να μας αγιάζει. Αμήν.